Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα Ράδιο Αρτά 101,5 FM και Βροχερό mm -hmm. Είμαστε εδώ με την εκπομπή στον τοίχο, στον Πάτο Νίκαμαν και διάφορα άλλα τέτοια Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι 2681 4060 Αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση Εδώ είμαστε 2-6-81-4-060 4 060 μου και κύριοι Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου και όχι μόνο Καλημέρα στα ραδιόφωνα που μας κάνουν την τιμή να μας αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή κύπρο, Art FM ε, Νικόλαος Αμάραντος Κοζάνη, Κώστας Γκιόνη Ελεύθερη ραδιοφωνία Κοζάνης και σε όλους τους άλλους φίλους Καλή σα μέρα Λοιπόν Χρήστο καλή σου μέρα ρε Χρήστο Άρε Χρήστο Τι έγινε ρε Χρήστο Θα ακούσα από το παλιό τραντζιστοράκι Μου στείλε ένα mail εδώ φίλο φίλος ο Χρήστος Πελε, Θα πελεκάς κούτσουρα Τι ξέμει η μάνα από λεφτά Τι έπαθη μα... Καλά ρε Χρήστο Δεν είπα άλλο χθες ότι θα, τα λεφτά έρχονται Με τη τσέσουλα Δεν είπα μόνοι Ξεπελεκάει κούτσουρα ο Χρήστο. Σε η μάνα τα πολεφτά λέει Και δεν έχει να πάρει καινούργια Και που τα βρήκες τα κούτσουρα σε Χριστό Α στα κόμματα εντάξει Κασουρεχτιστάρα καλή σου μέρα Να το πάρουμε ποιητικά κυρίες μου και κύριοι Αμπλεϊ Πως θα το λέγαμε τώρα συγκινήσεως Παρακολουθήσαμε χθες ε, τας προγραμματικάς δηλώσεις Του κυρίου πρωθυπουργού Καλά ρε Αλέξη Με συγχωρείς Βρήκες μέρα να κάνεις προγραμματικές δηλώσεις Να είμαστε με τον αμάτι στον κουρέα Και μετάλλον στον μπακάλι Δεν γίνεται ραδερφένα Την ώρα που πες βουπάω με τον Ολυμπιακό Πήγες και έβαλες εσύ να κάνεις προγραμματικές δηλώσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα Τι να σου πω μα βγήκε και γίναμε Δεν γίνονται αυτά. Φαντάζομαι ότι ε, μπορεί να το κάνατε και πείτε για να μην ακούσουν όλα αυτά τα πατριωτικά <Κι> η πλειοψηφία των Ελλήνων <Κι> Κυρίες μου και κύριοι γεγονό πάντως είναι ότι οι προγραμματικές δηλώσεις να τις πιεις το ποτήρι να γλύφεις τα δάχτυλά σου Καλά, εάν γίνουν αυτά τα πράγματα εγώ δεν θα σου πω αν γίνει ένα ποσοστό Αν γίνουν αυτά τα πράγματα ε, νομίζω Ότι ο παράδεισος Όπως τον φαντάζονται οι χριστιανοί Οι μουσουλμάνοι θα απέχει Α, Δηλαδή από τον παράδεισο Αυτόν που θα γίνει μετά Της προγραμματικές του Αλέξ Θα λείπουν τα... οι άγγελοι με τα φτερά Και από τον παράδεισο των μουσουλμάνων Τα ουριά του παραδείσου Θα μου πεις στην Ελλάδα Άγγελοι με φτερά υπάρχουν Λοιπόν και ζουν ανάμεσά μα. Αλλά τι να σου λέω δηλαδή... Κάτσε να δούμε, τα, τα δούμε λίγο έτσι χοντρικά να τα δούμε. Μας είπε ο Αλέξης ότι δεν θα, γίνουν, δεν θα προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσει και θα επανέλθουν και τα λιμάν και τα λιμάν. Και Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν άξιοι οι Έλληνες να δουλέψουν και λιμάνια και αεροδρόμια. Υπάρχουν Το πρόβλημα όμως Αλέξη είναι το εξή. Με τον ίδιο συνδικαλισμό θα τσουλήσουν αυτά Δηλαδή όλους αυτούς τους συνδικαλιστήρε Οι οποίοι χώθηκαν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ Τους πασοκουγαλάζιους τι είναι Λοιπόν με αυτό θα διόγκωθεί δηλαδή Διότι εδώ δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση Ή κρατικοποίηση ενός λιμανιού αεροδρομίου Πρόκειται για διόγκωση ενός άπιου συστήματος Εάν δηλαδή δεν ξέρω αν με πως να στο πω αλλιώς Ουρίστε, παρακαλώ. Καλώς στο παιδί, καλή βδομάδα. Να είσαι καλά Ωε καλός το Γιώργη, είσαι καλά Έγινε ρε φίλε Να είσαι καλά, καλή σημερά, γεια σου Γεια σου ρε φίλε Γιώργη από την Εμέα Διαβάζεται και διαδίδεται Εμέα Πρέσ Ούλι η αλήθεια Διανθισμένη με κρασάκι Του, γαμότο. Λοιπόν, να το πεις το ποτήρι Στην ταμιζάνα Λοιπόν, ε, ξανά καλημέρα στους φίλους μου του Νεμέα Πρες Τι σου έλεγα λοιπόν, ωραία Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν πανάξιοι οι Έλληνες Αυτή ήταν και η θέση μου, από παλιά δηλαδή. Να δουλέψουν και λιμάνια και αεροδρόμια και τι; τε... Τι θα γίνει όμως τώρα, αν λέμε για παράδειγμα εργα... Πάρει το λιμάνι, θα έχουμε πάλι εξαμηνιαίες απεργίες Του συνδικαλισμού και όλα αυτά Πρόσεξε, όχι απεργίες Σοβαρέ, δηλαδή για να διεκδικήσουν κάτι σοβαρό, απεργίε για, το... για του λόγου που γνωρίζετε όλοι. Έτσι θα εργαστεί, διότι η αλέξη μου, αν είναι αυτο... να να εργαστούν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι εργαζόταν τόσα χρόνια και κουμαντάραν την κατάσταση, έχω την εντύπωση ότι ξεκίνησε η κάθοδό σου. Με αυτή την εντύπωση, μένω. Όχι ότι. πολύ σωστά, λοιπόν. Μίλησε για τι ε, κρατικοποιήσει πάρα πολύ σωστά ερώτημα θα με, με τον ίδιο αυτό συνδικαλιστικό το τομέα ερώτημα λέμε τώρα. είπες τι άλλο είπες στις προγραμματικές ότι θα πατάξεις την ε, φοροδιαφυγή και την φορο Ωραία. φου την είπες είπες και ένα ωραίο φοροδιαφυγή και φορο... Αποχή, φοροαποχή μάλλες αυτό φοροαποχή σα απατεώνες τώρα τους λέμε φοροπέχοντες μάστε άρεσε αυτό <Ρε> ε... Να το πατάξεις κι αυτό <Ρε> Πώς θα το πατάξει αυτό λέμε τώρα στους θα κυνηγήσει το μεγάλο κεφάλαιο όπως μας είπες Εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν λεφτά, πολλά λεφτά είναι βλάκες Δηλαδή δεν πιστεύω, α πούμε, ότι παράδειγμα, λέω χρησιμοποιώνω ένα όνομα τώρα η κυρία Αγγελοπούλου Γιάννα Αγγελοπούλου, έχει ένα σπίτι ξέρω εγώ στο ψυχικό που το έχει γυναίκα καλή τη ώρα και δεν πληρώνει φόρους για αυτό το σπίτι ή για τον πολυτελή δύο που διάγει, δεν είναι τόσο χαζί οι Το θέμα είναι πού θα βρει τα, τις... τα οφσόρια και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν, λέμε τώρα, γιατί για παράδειγμα, α πούμε πρόσωπο της λίστας Λαγκάρτ το οποίο ε, είναι με επάγγελμα οικοκυρικά έχει 35 εκατομμύρια ευρώ που ακριβώς ε, ωραία αντί και τα βρήκες και τις πήρε το 10-15% δεν θα τη σε αυτή την οικοκυρά που τα βρήκες ρε κυρά με τα 35 εκατομμύρια λέμε για να παταχθεί και η, η την είπε, η ατιμία πάμε σε άλλο θέμα θα κυνηγήσετε του. Ε, πώ του είπε, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ του είπε. Δηλαδή, από σήμερα που θα πάω εγώ, τώρα, πούμε, λέμε χτύπα ξύλο στο νοσοκομείο, δεν θα με περιμένει ο καρχαρία να του χώσω το φακελάκι, ή από τη στιγμή που θα πάω σε μια πολιοδομία, δεν θα με περιμένει ο σάπιος δημόσιο υπάλληλο. Αυτά τα πράγματα είναι να αλλάξουν. Αλέξι μου, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Απευθύνομαι σε σένα, γιατί. Γεγονό είναι ένα, Αλέξι, μετά από αυτά που είπε και εσύ χθες, Εκείνο το οποίο απεδείχθη περίτρανα Είναι ότι η Ελλάδα δεν είχε κανένα πρόβλημα δημοσιονομικό αδερφέ μου Κι ούτε έχει δημοσιονομικό πρόβλημα Το πρόβλημα της Ελλάδας ήταν πρόβλημα δικαιοσύνης Αυτό είναι το πρόβλημα Λαχτάρισα τώρα γιατί είναι ένας, μια σκυλίτσα εκεί στον δρόμο Και περνάει ο άλλος με, με χίλια Να, Μάλιστα τη γλίτωση Τη γλίτωση ψυχή λοιπόν ε, λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, φίλε Αλέξη. Δεν είναι, δεν ήταν, ποτέ δεν ήταν δημοσιονομικό το πρόβλημα, ήταν πρόβλημα δικαιοσύνη. Και ήρθαν οι άλλοι, αυτοί που ήρθαν, με του ξαναπούμε τώρα, Παπαντρέιδε, Καραμαλέιδε, Σιμίτιδε, Μτσοτακέιδε, ε, Ξαμάροβενιζελοκουρέλιδε, και δημιουργήσαν όλη αυτή την κατάσταση, το δημοσιονομικό. Διότι είναι υπάλληλοι των όξων. Άρα λοιπόν, μέχρι εδώ συμφωνούμε, ασχετά αν δεν το Απέδειξε όμως χθες με τις προγραμματικές σου δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν έχει δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά πρόβλημα δικαιοσύνης, διότι αν ήταν δίκαια η κατάσταση θα πληρώναν και τους φόρους, θα εισέπρεται το κράτος, θα ήταν εντάξει τα ταμεία, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα ήταν μια χαρά, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες, οι συντάξεις και τα λιμπάν. Και μπαίνει και ένα ερώτημα φίλε Αλέξη. Κλείσαμε γύρω στις 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Άντε σου λέω εγώ από αυτές οι 100.000 να ήταν απατεωνιές. Οι άλλες 400, 350, 200.000. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Που θα χωρέσουν στην καινούργια κοινωνία να βγάλουν μεροκάματο αυτοί οι άνθρωποι. Ερωτήματα κάνουμε πάνω στις προγραμματικές σου δηλώσει αδερφέ Αλέξη. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Με τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα φυσικά. Παρακαλώ. να μου για φραγή να ναι ναι ναι godt το πιο νέος θα του διορίσει το δημόσιο όλο. Ναι, δεν υπάρχουν πουθενά Αυτό Ευχαριστώ φίλε μου για την παρατήρηση Το ίδιο ακριβώς είπα με άλλα λόγια ότι οι άνθρωποι μεταξύ χοντρικά 40 και 60 χρόνων δεν υπάρχουν πουθενά στις προγραμματικές δηλώσεις γιατί όλους τους, τους νεότερους με κάτι εντεκάμενα, με κάτι έτσι αλλιώς αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα και χιλιάδες τέσεις εργασίας ευελπιστεί να τους χώσει το δημόσιο <Κι> Το πρόβλημα λοιπόν ε, Αλέξιμο, είναι ένα και μοναδικό ότι θα το επαναλάβουμε εμείς και θα γίνουμε κοραστικοί αν δεν πάρουν Αλέξιμο μπροστά οι ματρακάδες, τα σκεπάρνια οι γκασμάδες, τα άρωτρα βιοτεχνίες και βιομηχανιούλες Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διότι ε, και ποιον στις προγραμματικές του δηλώσεις όποιον και να πάρεις ξεκίνησε με το πατάσοντας την ε, φοροδιαφυγή και το μεγάλο κεφάλαιο, όποιον και να πάρει Ακόμα και γαλάζια στρούγκα. έτσι ξεκίναγε τις δηλώσεις. Και βέβαια ε, να πούμε και άλλα για τις ε, προγραμματικές σου δηλώσεις βέβαια λέξη. Επειδή απευθύνθηκε, απευθυνώσουν σε ένα λαό πραγματικά ο οποίο δεν ακούει ποτέ τίποτε χθε. Ε, εμείς ψιλομπερδευτήκαμε, αν και συμφωνήσαμε απόλυτα με τις, αυτές τις, θεωρι, τις ε, θεωρητικά σωστές προγραμματικές σου δηλώσει. Λοιπόν, ξεκίνησες, δηλαδή ουσιαστικά δεν κατάλαβα με ποιο σύνταγμα, ποιο σύνταγμα ακριβώς θα υπηρετήσεις της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ξεκίνησες με την τήρηση των ιδρυτικών αρχών της ΕΕ Γνωρίζουμε, αυτοί που γνωρίζουμε τέλος πάντων τι είναι Ηνωμένη Ευρώπη Εσείς πιστεύετε ότι είναι κάτι αγγελικό, κάτι το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο, τους λαού και τέτοια Εμείς πιστεύουμε ακριβώς το αντίθετο Οπότε λοιπόν θα τηρήσεις τις ιδρυτικές αρχές της Ηνωμένης ΕΕ Ευρώπης ή το ελληνικό σύνταγμα Διότι ελληνικό σύνταγμα με ιδρυτικές αρχέ τη Ηνωμένης ΕΕ δεν συνάδει αδερφέ μου δεν συνάδει, πως να σου το πω δηλαδή Συγγνώμη που έχω Μπορεί κάποιος να καταρρίψει το σκεπτικό μου Με επιχειρήματα Δεν συνάδουν αυτά τα πράγματα Όπως δεν συνάδει η, η συγκίνηση Η αυτοσυγκίνηση Την οποία ένιωσες από, Ο ίδιος από τα λόγια σου Παραλίγο να βάλεις το σκοσμό Λοιπόν, όπως τον επίλογο της ομιλία σου Μας τόνιζες, δηλαδή είναι, είναι για γέλια σε παραδέχομαι που δεν έτρεξε να προσκυνήσεις ε, τα πετραχύλια και τέτοια και είδες από τους πρώτους που είπα μπράβο Αλέξη επιτέλους. Αλλά δεν μπορείς ρε Αλέξη χρόνια τώρα να ονομάζεις αυτό το κομμάτι ε, κάτω τα σύνορα ε, κομμάτι πως το είπαμε γεωπολιτικού συστήματος και ξαφνικά να έγινε πατρίδα αγώνες λαό σύνταγμα. Πολίτες του κόσμου δεν μας λέγατε πριν λίγο καιρό, είστε πολίτες του κόσμου και ότι τα σύνορα δεν χρειάζονται, εσείς δεν μας τα λέγατε ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι γεωπολιτικού συστήματος τι συγκίνηση ήταν ξαφνικά αυτή χθες με συγγνώμη παρατηρησούλες κάνουμε επί των προγραμματικών Αλέξη μου θα σου πω και το πάλι δηλαδή μου <Και> πάλι μου έρχονται ξέρεις τι επειδή σου έλεγα και τις προάλλε και θα στο λέω και στο μέλλον όσο αφήσει αυτό το ραδιόφωνο για δεν το βλέπω για πολύ μετά και την εξαγγελία σου ότι θα επανεξετάσεις πανελλαδικό στις ΑΟΒΙΕΣ, ναι. Λοιπόν, ότι δεν είναι, δεν είναι απαραίτητο να είσαι στρατηγός που πήρες τα γαλόνια σου δολοφονώντας Έλληνες, φορώντας φουστανέλα που σχεδίασε ο Θεός, που καθόταν στο σπίτι σου και τρώγατε μαζί πρατίνα. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι στρατηγός για να έχει οράματα και θάματα. Και εγώ έχω και θα στα πω τώρα. Παρακαλώ. Έλα φίλε πες γρήγορα ναι. Ναι. Ναι. ναι ναι ναι Έγινε πάλι όλα όλα, όλα όλα για όλα για, ναι, για να κολατρήσουμε τον κόπο. Έλα, Έλα ναι. Ναι. Καλή σου μέρα φίλε μου Καλή σου μέρα Έχω λοιπόν θάματα και οράματα μου έρχονται Βλέπω Αλέξι μου Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα γάλοψ, Οι δημοσκοπήσεις δηλαδή Να ξεκινήσουν να δίνουν στο ποτάμι Πάνω από 10% <Το> Όπως το λέω Άχουμε που σου λέω όραμα. <Το>, το θάμα είναι Ότι τους ετοιμάζουν Και η αντίδραση δική σου στον εκλογικό νόμο <Το> Ναι Αλέξη <Το> Βλέπω επίσης Αλέξη Στα οράματά μου Ότι από μέσα θα σε φάνε <Το> Από μέσα θα σε φάνε αυτή, αυτό, το, αυτό το οποίο διουγκώνεις αυτή τη στιγμή Και κατευθύνεται ανάλογα, ανάλογα με το συμφέρο του Διότι Αλέξη μου πολύ σωστά το είπες Αυτά που είπες για να γίνουν Απαιτούν έναν άλλο λαό Με μια άλλη νοοτροπία ναι. Διότι είπαμε όταν δεν πάει καλά η ομάδα Δεν αλλάζουν όλη την ομάδα Τον προπονητή αλλάζουν Λοιπόν κατάλαβες Αλέξη Και τον προπονητή του τον έχουν έτοιμο εσένα από πίσω Δεν μπορούν να αλλάξουν εδώ το λαό δεν σε ψήφισε ο λαός αλέξιμο για να γίνουν άγγελοι οι απατεώνες γιατροί, δικηγόροι, εργάτες, δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι βρίθουν αυτή τη στιγμή. Σε ψήφιζαν για να κρατήσουν τα κεκτημένα τους. Οπότε μην ψάχνεις για αγγέλους. Για να γίνουν αυτά που λες πρέπει να, πρέπει να αλλάξει κοινωνία ολόκληρη. Παρακαλώ. Μπορείς, μπορείς. Με την ομιλία του μου λέει ένα φίλο, χθε εδώ καταρχά έβγαλε λάδι όλου του δημόσιου υπάλληλου και δει του απαταιώνε. Οι άλλοι που δεν κλέβουν, οι άνθρωποι, τι λάδι να βγουν. <Τι> Όπω επίση το ότι θα κυνηγήσει το μεγάλο κεφάλαιο και αν τα λεφτά κάποιο ο οποίο. εντάξει, δεν είπε και ο Αλέξη ότι όλο το μεγάλο κεφάλαιο είναι απαταιώνε και φορφηγάδε. Αυτού που, που είναι θα κυνηγήσει. Μην κάνει έτσι. Γεγονός είναι ένα. Γεγονό είναι ένα. αλέξιμο. πρόσεξε, από σήμερα. Που τέλειωσε τι προγραμματικές σου και θα διογκώσεις στο δημόσιο τομέα. Αυτή είναι η απόφασή σου. Λοιπόν, ο Απατεώνας όπως είπα, γιατρό, δικηγόρο, εργάτη, δημόσιο υπάλληλο, ραδιοφωνατζή, θα συνεχίζει να εκβιάζει το διπλανό του. Είναι δυνατό να αλλάξουν αυτά τα πράγματα για να αλλάξουν. Θε αλλαγή στο δημόσιο. Θε αλλαγή νοοτροπία στα μέσα μαζική εξαθλίωση. Με του ίδιου δημοσιογράφου που μέχρι χθε. Έσκιαζαν ένα λαό ολόκληρο και τον κορόιδευαν. Θα αλλάξει τα πράγματα με τα ίδια κανάλια, με τα ίδια ραδιόφωνα, με τι ίδιε εφημερίδε. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Πώς θα, αλλάξουν? Πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σου ξαναλέω, Αλέξη μου, δεν είναι θέμα δημοσιο... δημοσιονομικών. Είναι θέμα δικαιοσύνη. Ορίστε, παρακαλώ. <σχελίδι> <σχελίδι> Καλημέρα, κύριε. Ε, σε κατάλαβα τι μου είχα ναι ναι ναι ναι <Το> ναι ναι Ξυ, ναι <Το> ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι mal mal да насиди never lost control я Σωστά έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Απόλυτα. Απόλυτα. Απόλυτα. ναι σωστά, na na na na Απόλυτα, απόλυτα Ναι, ναι. ναι. ναι. Σε Απόλυτα, ναι, ναι. Να σε καλά Καλή σου μέρα, όπως μας λέει εδώ η φίλη μου η κυρία Ελένη Να μας πει και τα προϊόντα Και τι θα κάνει Αυτό λέγαμε κυρία Ελένη πριν λίγο Ότι άμα δεν πάνουν μπροστά οι ματρακάδε, Τα καλέμια, τα χωράφια το ένα το άλλο, τι να πει για τα προϊόντα τι να πει στη, για τα προϊόντα που σε μια χώρα η οποία έχει δημοσιονομικό πρόβλημα τα λέγαμε τώρα αφού ακούς τις εκπομπές θα θυμάσαι ότι εισάγει δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια ευρώ λάδι από τη Γερμανία, δεν τα λέγαμε είναι δυνατόν να εισάγεις λάδι από τη Γερμανία εδώ σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν όμως τελικά για να μην βλέπουμε το αναλυτικά ένα ένα το πρόβλημα είναι πρόβλημα δικαιοσύνη. Πού είναι αυτοί όλοι οι οποίοι μέχρι πριν 10 μέρε οργίαζαν εδώ, έκαναν πάρτι, πάρτι πάνω στα πτώματα αυτοκτονημένων ανασφάλιστων παιδιών που λιποθυμαγαν από την πινα και λιποθυμάνε από την πείνα ε, γερόντων, αρρώστων. Αυτοί οι ίδιοι, αυτοί με αυτού του ίδιου θα αλλάξει αυτό το όλο το σύστημα και θα, θα υλοποιηθούν αυτέ οι προγραμματικές δηλώσει, Αλέξη μου. Φαντάζομαι πω όχι. Όχι, φαντάζομαι, γι' αυτό έχω οράματα. Έχω οράματα και θαύματα, Αλέξη. Βέβαια, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε αρεστοί αλλά ε, κανένας ο οποίος ε, είναι κόντρα στην εξουσία, πάντοτε οποιαδήποτε εξουσία και αν είναι αυτή, δεν είναι αρεστός. Το ίδιο και ο διάολος, ο οποίος δεν άντυχε την εξουσία, και ήταν κόντρα στην εξουσία του μεγάλου. Λοιπόν, το πιο αγαπημένο του παιδί είναι. Μην σκανιάζετε εσείς οι χριστιανοί, λοιπόν, αλλά πρέπει να την ελέγχει την εξουσία. Δηλαδή, Αλέξη μου, μου λες, τώρα, αμένα ότι ξεκίνησε μια γριά να πάει στο νοσοκομείο, θα την υποδεχθούνε, θα τις κάνουν τεμενάδες και δεν θα τις πει να πούμε Ο, έτσι, ρίχτα μωρίκο λόγρια, γιατί θα σε πετάξω στο Λάκκο. Ε. Αυτό θες μου πει με λίγα λόγια. Παρακαλώ. Α, <romantim> θα Έλα, σκεδνά... <geliyor> <pepper> καλημέρα. Θα κάνει αλλαγή λαούλε τώρα με το Υπουργείο μετανάστευση. Εντάξει δεν θέλω να μείνω εκεί, ας κάνει ό,τι θέλει Απλά λέμε τώρα ότι για να γίνουν αυτά τα πράγματα φίλε μου Λοιπόν θέλεις αλλαγή ε, Δι αλλαγή Νοοτροπίας Από, α, α, από ρίζα, από ρίζα με τους, Ξαναλέω Με τους ίδιους Αυτούς που κουμαντάραν μέχρι σήμερα θα γίνουν αυτά που είπες Αλέξη Παρακαλώ Τι να ανοίξω, αφού δεν ήρθε. Τι να ανοίξω, αφού δεν ήρθε τίποτα. Λοιπόν, ε, το ερώτημα είναι το εξή. Ε, με του ίδιου βαθυπασόκου συνδικαλιστέ, με του ίδιου που βαλε στα υπουργεία. Με αυτού, τους ξέρουμε, ξέρουμε τα βιογραφικά του, του είδαμε. Του ξέρουμε ποιοι είναι. Με του ίδιου γραμματείς, με του ίδιου φαρισσαίου, με του ίδιου δημόσιου υπάλληλου. Πώ θα αλλάξει νοοτροπία, δηλαδή, αυτό που σέχδαιρνε μέχρι χθε, σήμερα επειδή. Ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, πρόσεξε, όχι για να αλλάξει την κοινωνία, Αλέξη. Δεν σε ψηφίσανε για να αλλάξει την κοινωνία. Μην πλανά σε πλάνη νικτράν. Εσύ μπορεί να το πιστεύει. Ψε ψηφίσανε για να γλιτώσουν τα κεκτημένα. Γιατί ήθελαν τη ζωή του 2-9 και αυτό θέλουν ακόμη. Θα κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Συγγνώμη που γινόμεθα ενοχλητική Συγγνώμη που γινόμεθα ενοχλητικοί. Δεν μου ήρθε κανένα mail. Κανένα mail δεν μου ε, ναι, μπερδεύτηκα λίγο. Λοιπόν, μια χαρά ήταν οι προγραμματικέ σου δηλώσει. Στη θεωρία ασκούμε. Από σήμερα που μιλάμε στην πράξη, τίποτε δεν θα γίνει. Απολύτω, Αλέξη. Απολύτω δεν θα γίνει τίποτε. Διότι δεν, δεν αλλάζει η ομάδα. Εσένα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Έχω όραμα σου, λέω. Ήδη θα ξεκινήσει. Εσύ θα είσαι ο καταλληλότερο και το ποτάμι θα ανεβαίνει... Θα ξεκινήσει από εβδομάδα, θα καβατζάρει το 10% και θα ανεβαίνει προ τα πάνω. Δεν ξέρουν τη δουλειά αυτή. Παρακολούθησε ο Μετσοτάκουλα στην ομιλία Τσίπρα. Απίστευτο. Και βγήκε και δήλωσε στην εγγονή του: Ήταν απίστευτο. Οχ, Αλέξη, α, μαι, αυτό δεν το είχα δει. Αλέξη μου. Τι έπαθες Παλικάρι μου. Τι έπαθες Λοιπόν, <Λίπον> <Λίπον> τι να αλλάξει. Να σου πω: Σημερινή είδηση. Ο δημόσιος υπάλληλο που είχε καταδικαστεί αμετάκλητα. Για δωροδοκία έχει δικαίωμα να παίρνει κανονικά τη σύνταξή του. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Τι να αλλάξει, αλλάζει η νοοτροπία. Σήμερα σου λέω: Καταδικάστηκε για διαφθορά αμετάκλητα. Το βγάλαν, άμα καταδικαστεί, πρόσεξε, πιάνει σε ένα δημόσιο υπάλληλο ο οποίο έχει σκίσει, έχει κάνει τόσα χρόνια και τον καταδικάζει η δικαιοσύνη αμετάκλητα για τη διαφθορά, για τα εγκλήματά του. Ο άνθρωπο δεν θα χάνει τη σύνταξή του. Κατάλαβες Γι' αυτό σου λέω ωραία λέξη Μια ζωή οι καρατάδες και οι δαρμένοι Θα είναι αυτοί Οι οποίοι δυστυχώς Δεν ε, ήρθαν να σας ε, ακολουθήσουν Στα μαντριά σα. Είναι δυνατόν η ολομέλεια Του ηλεκτρικού συνεδρίου Λοιπόν να, να, να, να βγάζει τέτοια πράγματα Να βγάζει τέτοια πράγματα Με αφορμή την Έτηση ε, εφοριακού υπαλλήλου Που του ζητούσε να του η Σύνταξη έγινε ιστορία του ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο έκρινε ότι η οριστική απώλεια της σύνταξη και όχι μόνο του ποσοστού και μπλα μπλα και μπλα μπλα δηλαδή μεγάλε κάτσε σε σκότωσε, έκλεψε την πατρίδα που συγκινήθηκε χθες Αλέξη την πατρίδα που συγκινήθηκε σε Αλέξη μου χθε και θα τον πληρώνεις και από πάνω, πως θα τιμωρηθεί δηλαδή αυτός, πως ακριβώς θα τιμωρηθεί αλλάζει τίποτα Αλέξη Αλέξη δεν αλλάζει τίποτα Αλέξη. Καλές είναι οι Προγραμματικές δηλώσεις Και οι συγκινήσεις Αλλά Το απότερο σχέδιο ποιο είναι δηλαδή Ποιο είναι Να γίνουν πόσα εκατομμύρια δημόσια πάλι, Πόσα εκατομμύρια δημόσια υπάλληλοι Καλά δεν σε ρωτάω που θα τους πληρώνεις Τα αφεντικά ξέρουν Από που θα τους πληρώνουν Είχαν εξάλλου παλιότερα χιλιάδες κολύγους. Και αυτού. Με κάποια αμοιβή του διατηρούσαν στη ζωή του. Του παρακαλώ. Μπίτσι έρευνα για τι ευθύνε τη ΔΗ για τι πλημμύρε Νάρτα Τσάρτα. Μπίτσι, ακούσαμε. Α σου εδώ με τι πλημμύρε. Στο έλεγα προχθέ το δούλεμα που έρχε ο υπουργό σταλμένος από την κυβέρνηση του αγρότε και τον κοιτάγανε εκείνα. Κοιτάκαν. Μόλις είπε εσείς που κάνατε αίτηση Λέει για τους παγετούς Μην κάνετε και για τις πλημμύρες <Κι <Κι> <Κι> Ναι Εθμούρ... Και αλλάξει Entάξει, Αλέξη. Αλλά δεν το είχα δει αυτό Ότι ο Μετσοτάκουλας παρατήρης... παρακολούθησε τις δηλώσεις σου Και είπε στην εγγονή του Ήταν απίστευτος Τώρα αν αυτό το είπε θαυμάζοντά σου Αλέξη μου νομίζω ότι πρέπει να ετοιμάζεις βαλίτσες Αν το είπε την Τι να σου πω Τι να αλλάξει, τι, να, τι ακριβώς να αλλάξει, για το, για το ποιο, ας πούμε για το Λαϊφσταλίστα αυτή τη στιγμή που έπεσαν πάνω του όλα αυτά τα κανάλια τα οποία θα συμβάλλουν στην αλλαγή βαρουφάκι ε, τα είχαμε πει όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται από τους αγαναχτισμένους, είχαμε, σας είχαμε πει το ρόλο που βάραγε και πού θα πάει η κατάσταση και να που δικαιωθήκαμε στο τέλος, λοιπόν. Για τη Λαζάρτ που μου έκανε το ρεπορταζάκι φίλοι μου η Θεοδοσία Φωνάζατε, κάνατε για τη Λαζάρτ και τη Λαζάρτ πήρατε ε, Να διαχειριστείτε το χρέος και να κάνετε τα σχέδια Κατάλαβες? Mm. Καλά μου είπε μου Βουηθά τη ΘΚΙΜ και ξένα παντρευτού και εγώ Εκαημένη, Δίκιο είχε Παρακαλώ Έλα, fresme Πώς με ένα καρφί. Έλα, προχώρα, Δεν συμφωνώ με όλα, δεν είπα ότι συμφωνώ με όλα. Καλά πιθανός, Άγιοι, εκπομπιακός. Ωραία, παιχνίδια. Ωρε, παιχνίδια. Ωρε, παιχνίδια. Πολλοί από εδώ πέρα πηγαίνει. Σε παρακαλώ, δώσε μας μια φορά στην πενιά με αυτό που λέω. Είπα ότι συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή αν γίνουν αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις εμείς θα είμαστε άγγελοι στον παράδεισο αλλά για να γίνουν αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις πρέπει να αλλάξει η νοτροπία ούλους ο κόσμο. πάλι από την αρχή να τα λέω ο Έρμος Σου λέγα λοιπόν να, για, το... για παράδειγμα ας πούμε αλλάξαν όλα ενώ όταν ήταν στην αντιπολίτευση η Λαζάρτη ήταν κακιά τώρα που είναι στη... στην κυβέρνηση η Λαζάρτη είναι καλή θα πάνε αγκαλιά να παλέψουν Να κάνουν τα σχέδια Ο Βαρουφάκης μας έφερε τον Τζέιμς Τον Γκάλμπραϊκ Είναι μέλος του Ιστιντούτο Λεβί. Έχουμε και υπουργού από το Ιστιντούτο Λεβί. Μπορείστε <Κι> <Λέισε>, παρακαλώ <Κι> <Κι> <Κι> Ο πίστης Ο πίστης δεν βγήκε ε. Ο μπίστης. Έρε μπίστη μου τι έχουμε Έλα Σωστά ναι σωστά Έλα. Έλα Σου χαρίζω αυτό το τραγουδάκι Γεγονός είναι πάντως ένα ότι Αν ο Αλέξης ήθελε να δημιουργήσει μια καινούργια πίστη Με αυτά που είπε Εντάξει καταλαβαίνω Θα αποκτήσει τους πιστούς του Αλλά πάντως Σου λέω έχω όραμα Αλέξη Τιμάσου Αλέξη Περίμενε θα δει το πρώτο γκάλωπ Σε 10 μέρες 15 θα το βγάλουν Δεν μπορεί γιατί <Κι> Άμα δεν το έχουν Δεν 아... <Κι> είτε μεταξύ έχω και το, το φίλο μου Τον πάνω, πολύ σωστά είπε ο Πάνος, Ότι θα δημιουργήσει πάλι τη μόμα Της ξέρετε Ποια είναι η μόμα Πως το λέγανε μηχανοκίνηδες Μπλα μπλα δέθυμα Μετά Αγαπητέ μου Πάνο να σου πω κάτι τώρα Με συγχωρήσει και τώρα απευθυνθώ σε σένα Παρακαλώ Μ' αφήσει να πω ό,τι θέλω. Ε, αφήστε με να πω ό,τι θέλω. Λοιπόν, ναι, φυσικά τον με τον πάνω με τη μόμα. Λοιπόν, ναι, τον ηρωνεύουμε τον πάνω με Γιατί είναι παρούφα το να, δημιου... να μας λέει ότι θα δημιουργήσει τη μόμα. Πώς να τη δημιουργήσει τη μόμα. Με τι στρατό, έχει στρατό να δημιουργήσει η μόμα αυτή τη στιγμή. Η μόμα, τη, τη μόμα τη δούλευε ένα στρατό. Όπου οι άνθρωποι παίρναν κάποια διπλώματα, Ξέρω εγώ εκεί πέρα τι ειδικότητε υπήρχαν. Δηλαδή, προσέφερε πέρα από το έργο που προσέφερε στις, ε, ε, σε διάφορε περιοχέ τη Ελλάδα, ανοίγοντα δρόμου, φράγματα, γέφυρε, αντιπλημμυρικά και τέτοια. Έκανε σοβαρό έργο η Μόμα στην Ελλάδα. Υπήρχε στρατό όμω και δεν δούλευε τη Μόμα. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει στρατό. Αμέσω να μου ορμήξει να πούμε. Ναι, φυσικά τον ηρωνεύουμε γιατί σε δουλεύει. Για τη Μόμα. Επιχειρηματία την από πίσω από τη Μόμα. Και να σου πω και κάτι ούτε το απλό να παίρνε με πεντε, πενταετούς θητείας μηχανοδηγούς, τοπογράφους, εργάτες, οικοδόμους, γεφυράδες Να πεις ότι θα βρίσκαν παιδιά ε, δουλειά για 5 χρόνια, τι θα γίνουν μετά αυτά τα παιδιά Φυσικά λοιπόν σε δουλεύει και ο Πανούλης και τον ειρωνεύουμε Μη με τρελαίνεις πρωί πρωί Επειδή σου πέταξε ο Πάνος ότι θα κάνει τη μόμα, πως θα την κάνει τη μόμα Έχει στρατό αυτή τη στιγμή να κάνει η μόμα ο Πάνος με τρελαίνεις αδερφέ μου προι πρωί, πρωί. <σταλείως> Παρακαλώ <σταλείως> Ορίζει <σταλείως> Από το κράτος τα πήραν αυτοί όταν διαλύθηκαν οι μόμαχες Συγγνώμη <σταλείως>, ναι Θα τους πάει στη ΜΟΜΑ, θα τους πάει στη ΜΟΜΑ Ναι Έλα, έλα yeah. Ρε αδερφέ να πούμε Πότε έγινε σχεδιασμό στην Ελλάδα Όταν εξαγγέλουν ένα μέτρο Για να μην καταστρέψουν ανθρώπους Πότε έγινε τέτοιο σχεδιασμό Στην Ελλάδα και θα γίνει αυτή τη στιγμή από τον Καμένο για να μην κατεστραφούν Πέντε άνθρωποι οι οποίοι έχουν Μηχανήματα και εργάζονται και κάνουν Πότε έγινε και θα γίνει τώρα Παρακαλώ Έλα. Αυτό θα αναποπίσω μωρέ και θα το βαφτίσει μόμα τώρα για; yeah, yeah. yeah. ε, Αυτό θα γίνει; να σου πω κάτι Μία ή αλεπούτρα το αλεπουδόπουλο τώρα να πούμε Ξέλα τώρα να τι, τι, τι μόμα να κάνεις με τι στρατό να κάνεις μόμα τι, Αφού δεν έχεις στρατό Δεν έχεις στρατό Δεν έχεις στρατό μιλάμε Δεν έχουν άρβιλα και αυτοί που πάνε να δηλαδή πρόσεξε μεγάλε, να κάνεις μώμα με στρατιώτης οι οποίοι πάνω 8 μήνες φαντάρι. μαστρελάνης τρελάνεις ρε πάνω. Θα μα τρελάνεις εντελώς. Πουρρίστε. Ήμι, Ήμι. Α, φτιάχνει. Τώρα ναι. Τώρα συμπώνα. Εγγυνε, Σωστός ο φίλος τη λέει, με αυτέ τι εξαγγελίε φτιάχνει στρατό, μου λέει. Δεν χρειάζεται στρατό. Ελά δουλεύει, δηλαδή εντάξει. Απαπαπα, πανηγυρίσαμε, Νόιλ. Θα φύγει η μόμα και θα μα πιάσει το δρόμο, ήρθε ο δρόμο στο χωριό. Χρε, παιδιά. Πια. Σε... Καταείπαμε. Με τι στρατό να έχει, μόλι. Και άντε την πήγε να την κάνει, τη δώσει τη μαντή. 8 μήνε μέχρι. Δηλαδή να μάθει να δουλεύει μπολντόζα ο άλλο. Είναι δυνατόν σε 8 μήνε. Σε οχτώ μήνε τι θα τον κάνει, δηλαδή ή θα τον κάνεις, τίποτα δεν θα είναι η δημιουργία της ΜΟΜΑΣ θα είναι εργολάβη από πίσω με τη... Ε, πως το λένε, με την ταμπέλα της ΜΟΜΑΣ Κατάλαβε, yeah. αυτό θα είναι, ας το τώρα να βγουν, ας μου. Yeah. λοιπόν, έχουμε λοιπόν και λέμε είπαμε λοιπόν ότι μας έφερε το Γκάλτμπανθ το μέλος του Ινστιτούτου Λεβί μέλος διεθνού Εικο... Ένωσης Οικονομολόγων ε, σύμβουλο του Αμερικάνικου Κογκρέσου επί χρόνια. Τον έφερε στη Βουλή Τον James, Τον έφερε ο, ο Γιάννης με ένα, μη, με ένα μη Γιάννης με ένα μη Βαρουφάκης Συναντήθηκε και με τον Τρόικα Τον Ντόμσεμ Τον κύριο Τρόικα Και Του είπε ο κύριος Τρόικας Ότι αυτά που λες δεν γίνονται Έπρεπε να του πει και ο κύριος Γιάννης Με ένα μη με ναι, ωρίστε παρακαλώ Ναι Α το Και το παιδάκι δικό του θα νικήσει να Ναι. Α μπράβο, σωστή! Να σε καλά. Ναι. Όχι μόνο. Τι εντάξει τώρα. Ναι. Ouais. I Ναι. ναι. Ναι, Ναι. Καλά, από κουβέντε χορτάσαμε, πάντα χορταίναμε από κουβέντε Έγινε. Ναι. Ναι. Ναι, εντάξει. Έγινε, να σε καλά. Να κλείσουμε όμως γιατί είμαστε κενός, ναι, ναι. Επειδή δεν πρέπει να κάνουμε μεγάλα κενά στον αέρα γιατί οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Τι λέμε, να τα λέμε σύντομα για αυτό το λόγο είπα. Και έχεις απόλυτο δίκιο κυρία Ελένη μου σε αυτά που είπες. Αλλά είπαμε από κουβέντες, είμαστε χορτάτοι πια. Διότι ε, ε, ε, χορτα, χορ, χορτασμένοι. Γιατί ε, ε, τώρα ξαφνικά όλοι πιστέψαν, ότι, και ο Αλέξης μπορεί να το πίστεψε ότι το ψήφισαν για να... Εγώ, ε, ε, εγώ δεν είπα ότι ο Τσίπρας ε, δεν έχει τι καλύτερε προθέσει για να φτιάξει την Ελλάδα. Αυτοί που σε ψήφισαν δεν έχουν τι καλύτερε προθέσει, Αλέξη. Όλο αυτό ο συρφετός χίλια, συγγνώμη κιόλα που σε ονομάζω τους ψηφοφόρους συρφετό, αλλά νομίζω είναι κάτι χειρότερο. Πρόσεξε τώρα, μεγάλη Τάπαμε για τον κύριο Τρόικα, με τον κύριο Βαρουφάκη. Να πούμε για τη Λαζάρτ. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, Θεοδωσία, για την... Ο οίκον Λοιπόν, ο οικονομικό οίκο λαζαρ αναλαμβάνει επίσημα. Μπορείστε, παρακαλώ. <Γιναι> ναι, έλα, για. <Γιναι> αχ, καλέ τηλεακροατή μου, πώς μου το είπε. Ο, ο, στην κόλαση οδηγεί ένας δρόμος με, που είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ε, νομίζω ότι το δρόμο που είναι στρωμένο με αγκούρια τον περπατά με μια ζωή. Και υπεύθυνοι είναι όλοι αυτοί. Να στο φτιάξω λίγο εγώ, να στο σουμπουλιάσω. Ε? Δεν καταλαβαίνετε παραπέρα τι είναι, θα σουμπουλιάσω. Είπαμε, είναι αρχαία ε, ε, αρτηνά. Είναι ε, ε, αρτινά πως θα το πω, ε, τα οποία συγγενεύουν με την Ομερική. Ο οικονομικό οίκο λοιπόν Λαζάρντ, πρωτοξάδερφα είναι αυτά, να πάμε να φράγκο, ο οποίο ήταν κακό όταν ήταν η κυβέρνηση η γαλάζια Στρούγκα με την πράσινη. Στρογγοκατάσταση και τον Κουρέλα και του άλλου. Τώρα λοιπόν αναλαμβάνει επίσημα τη διαπραγμάτευση τη Ελλάδα με του δανειστέ. Προσέλαβε την εταιρεία ο Βαρουφάκη, διότι όπω λένε οι υψηλόβαθμα στελέχη τη κυβέρνηση, χωρί καλού δικηγόρου δεν πα στο δικαστήριο. Τώρα έγιναν καλοί δικηγόροι. Όταν ήταν με τη γαλάζια Στρουγκα και την πράσινη σκατοκατάσταση, ο Λαφαζάνη και αυτοί ουρλίονταν όλοι. Δεν ήταν καλή. Και υπάρχει ένα ερώτημα Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν μιλά με τους υπαλλήλους της Τρόικας Από τη στιγμή που η ίδια προσλαμβάνει ιδιωτικού ιδιωτικούς υπαλλήλους Να μιλήσουν για την ελληνική εθνική θέση Δεν το επαναλαμβάνω το ερώτημα Γιατί να το επαναλάβω yeah, on... Το θέμα μεγάλε είναι Για να το ξεζουμάρουμε Ότι αυτό το τεράστιο ανάχωμα αυτό ο, ο λαός Θα την είχε ανατρέψει την κατάσταση Καλό Χωλήστε Φυσικά κάτι Αυτό θα έλεγα τώρα Κατηγορούμαστε για πολλά Μας κατηγορούν για πολλά Προκειμένου να μας υποδουλώσουν Μας κατηγορούν για πολλά και χρειαζόμαστε και δικηγόρους Χρειαζόμαστε και τέτοια Γεγονός λοιπόν για να το ζουμάρω με το θέμα Αυτός ο λαός Θα την είχε ξεσκαρτάρει την κατάσταση Τότε με το ένστικτό του με αυτούς που λιδωρούν σήμερα κάποια πουλημένα τομάρια αγαναχτισμένος της πάνω πλατεία μιλάω δεν μιλάω για τους βαρουφάκητες της κάτω πλατίας το μεγάλο ανάγχωμα λοιπόν που λέγεται Αλέξη ο οποίος το ο ίδιος το παραδέχεται δεν σας τα λέω εγώ το σταμάτησε εκείνη την εποχή όπως ο ίδιος όπως ο ίδιος παραδέχτηκε να σας το παίξω το ηχητικό δεν έχω κανένα πρόνο <Ρι> και το μεγάλο ανάγχωμα πουλώντα ελπίδα για τα ότι μεγάλε εδώ είμαι και θα στα φτιάξω όπως πριν την τελείωσε τη δουλειά μεγάλε την τελείωσε έγινε, ένα, έγινε κυβέρνηση το μεγάλο ανάγχωμα έγινε κυβέρνηση έβγαλε τα κάγκελα από τη Βουλή διότι δεν έχουν λόγο οι μέσα να φοβούνται την οργή του λαού προσέξτε ο λαός ο ίδιος έχασε το μοναδικό του όπλο ένα όπλο είχε πάντα αυτό που λέγαν οργή και το, αυτό το ανάχωμα λοιπόν αυτών των προγραμματικών δηλώσεων και τις καλοσύνης και τις καλή ζωής του το αφαίρεσε και αυτό το όπλο και τώρα μιας και πέρας από το ανάχωμα θα περάσουμε στην εντελώς απολιτικ μπουρδελοκατάσταση που λέγεται ποτάμι φραπέ, μήκονο 50 ευρώ μιστός στο δημόσιο και αυτή είναι η ζωή θυμηθείτε την ώρα που τα λέμε, αυτά θα γίνουν και δεν πάνε να και να φωνάζετε. Διότι θα επαναλάβουμε ότι πάρα πολύ καλέ οι προγραμματικέ δηλώσει, άγιες οι προγραμματικέ δηλώσει, αλλά για έναν άλλο λαό. Όχι για αυτόν τον λαό. Όχι για αυτόν τον λαό. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και θα έπρεπε να λειτουργούν αυτέ οι προγραμματικέ δηλώσει, θα γίνουν εξώσει, δεν υπάρχουν φάρμακα, λιποθυμάνε παιδιά. Ε, τα παίρνουν οι γιατροί Τα παίρνουν οι δικηγόροι τα παίρ... Οι δημοσιογράφοι κάνουν τα ίδια Δεν ξέρω. Μην... Προσέξτε μη μου βάλετε ταμπέλα Για επαγγελματικούς χώρους είναι, ε, είναι η, κοινο... η σάπια κοινωνία Έχει απλωμένα τα προκάμια της παντού Μα δημοσιογραφία λέγεται Μα θες, ε, ε, δημόσιο λέγεται Ταξί λέγεται όπω και, και αν λέγεται Είναι αυτό που λέγαμε Η εύπεπτη ζωή Εντάλαβες, Αλέξη μου, αυτό, τίποτα άλλο. <ΣΣΣ> Είχαμε ωραία και άλλα θεματάκια σήμερα, τα κρατήσουμε για αύριο, επειδή... Ε... σήμερα ήταν να ασχοληθούμε με τις... Ε... Ε... προγραμματικές δηλώσεις του φίλου μας του Αλέξη. Λοιπόν, θα... τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα θεματάκια, <ΣΣΣ> με την... <κοκλειά> ε, διότι... τώρα να ευχηθούμε να... Να αλλάξει νοτροπία αυτό ο λαός Όπως ξέρετε και εσείς με ευχές Με πορδές, αυγά δεν βάφονται Αγαπητοί μου φίλοι Δεν βάφονται όπως και να έχει το πράγμα Δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά Ένας ολόκληρος ώρας να κάνει πράξη Αυτά τα πράγματα Δεν γίνονται αυτά Οπότε όπως καταλαβαίνετε Μάλλον τα δικά μου οράματα και θάματα Θα γίνουν πραγματικότητα Και θα έχουμε ιστορίες πάλε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο Ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλους σας Και θα επιστρέψουμε Να κλείσουμε παρέα Έτσι μη φύγετε Για να ακούσετε ένα τραγουδάκι το χιόνι, καρδούλα μου, στο κάτω του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. And uh, six. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Α donnεί, α μου. Πορυμπότατ κανόνε, ρυμπότατ κανόνε, ρυμπότατ κανόνε. Άσου Είναι χαρούμενο με τι προγραμματικέ δηλώσει. Είναι τρελαμμένο. <laughs> μου και κύριοι, εμεί τελέψαμαν. Τελέψαμαν, πνίκαμαν. Για σήμερα τελέψαμαν. Εμεί συντονισμένοι, διότι θα ακολουθήσουν τα κλίδια του Καναλάρχεω. Εμεί τι να σα πούμε άλλο. Ε, χαρείτε με τι προγραμματικέ δηλώσει. Να είστε καλά. Να χαίρεστε πάντα και να έχετε υγεία Τίποτα άλλο Αφού σας ευχαριστήσουμε που μας κάνετε την τιμή Να μας ακούτε Γεια και χαρά σας Στον 1,5 FM Stereo.